η στα άκροατάκομου σου ακροατάκο του πήρα το τραχτεράκι κατέβηκα σήμερα εδώ πέρα να σε δω δηλαπάρισε να πούμε το τραχτεράκι στο δρόμο δεν έχει σημασία το κόψαμε τα πουδάρια να πούμε να είμαι εδώ πέρα λοιπόν και σε διαβάζω ακροατάκο μου από του βιβλίου του Θεοδόση του Πιλιγκρινή λεξικό της φιλοσοφίας εκδόσεις ελληνικά γράμματα σε διαβάζω φασισμός η ιδεολογία του φασισμού ο οποίος ετυμολογικά προέρχεται από τη λατινική λέξη φασις με την οποία δηλωνόταν η δέσμοι από φτελιά φτελιάς ή σημίδας δημένες μη κόκκινη τιμία που κρατούσαν οι ακόλουθοι του άρχοντα στην αρχαία Ρώμη ως σύμβολα εξουσίας εκφράζει ένα αστικού τύπου πολιτικό καθιστός του οποίου χαρακτηρίζεται από τον ολοκληρωτισμό ή την τα αργήση του κοινοβουλευτισμού Και το δικτατορικό Μαζί με ό,τι αυτό συνεπάγεται Τρόπο άσκησης εξουσίας Η ιδιολογία του φασισμού Ακροατάκομου Που εμφανίστηκε αρχικά στην Ιταλία Όταν το 1922 Ο Μουσολίνι μπινήτου Κατέλαβε την εξουσία Εξελίχθηκε σε συνώνυμο Ακούσα Του ανεξέλεκτου Του αυθέρετου Του βίου και του καταποιεστικού τρόπου διακυβέρνησης έτσι ως φασιστικά καθιστώτα χαρακτηρίζονται ο εθνικός σοσιαλισμός του Χίτλες στη Γερμανία οι δικτατορίες του Φράγκου στην Ισπανία, του Περόν στην Αργεντινή και άλλα γράφει ουπιλιγρίνης στο βιβλίο του εντάξει ακροατάκο μου για να έχει το νου σου δηλαδή τι λένε τα λεξικά για το φασισμό όμως ποιο θα ήταν αυτός που θα μπορούσε καλύτερα να ορίσει του τι είναι φασισμός Ακροατάκο μου Εσύ βεβαίω θα μπορούσες να το ορίσεις Είναι αυτό που ζεις ακροατάκο μου Με αγάπη μου Αυτό που ζεις βέβαια. Είμαστε η χειρότερη κυβέρνηση Των τελευταίων 60 ετών Συμπεριλαμβανωμένες και της δικτατορίας Δηλαδή είμαστε χειρότεροι από την δικτατορία Δηλαδή συγγνώμη Εγώ τι να πω του λέει μονάχος του Του να ε? Λοιπόν σήμερα κουρατάκο μου Θα του βρωμήσω το στόμα μου Θα πω βρωμόλογα του κερατάνα που μου πουλά θα πω. Όπως ας πούμε Μπαλτάκους μπρα, Χρυσή αυγή μπρα, Σαμαράς, βινιζέλος Και άλλα τέτοια πράγματα να πούμε Εντάξει τι να κάνουμε τώρα Συχασά να πούμε Μη μπορεί να θες να φας και τίποτα να πούμε Συ τέτοια πράγματα Εντάξει θα με συγχωρέσεις να πούμε Εξ του κάνω έτσι ακροατάκομαι Το μου, πρέπει να πω ότι μέσα στο μυαλό σου έχεις, ζεις μια σύγχυση ζεις μια σύγχυση να σηκώ έτσι λοιπόν πρόσεξε να δεις τώρα θα συμβάλω να ακούσεις τώρα δύο πρόσωπα έτσι ο πρώτος λέει εγώ δεν έχω δει, συναντήσει κανένα φασίστα έτσι και αμέσως μετά ο άλλος που θα ακούσεις ο δεύτερος λέει εγώ Φυσικά και είμαι αντικομουνιστή. Δεν λέω ότι είναι ο oh, Πρόσεξε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Λοιπόν, άκου του αποσπασματάκι και επιστρέφω μετά του αποσπασματάκι να του συζητήσουμε το θέμα. Η εκτίμηση ασύλου θα συνεχίσει να υπάρχει ως πολιτικό φαινόμενο, έστω και σε μικρότερο μέγεθος έχει, έχει, έχει ρίζες, να σου το πω ευθαίως ρίζες δεν έχει καθόλου ρίζες δεν, ναζίστε, ε, μεγάλωσα, δεν. Ε, ε. Ε, να ζήσει εγώ μεγάλωσα δεν γνώρισα ποτέ με ένα φασίστα αν μου πούνε ότι αυτός είναι αξιές φασίστας θα πω μικρός, μεγάλος, δεν βρήκα έναν <Το> Αντικομουνιστής ασφαλώς και είμαι, δε συζητείται αυτό από μικρό παιδί έτσι γεννήθηκα έτσι μεγάλωσα θα πεθάνω γιατί πιστεύω ότι η ελληνική αριστερά από το 1942 και μετά δεν έκανα τίποτα το πολύ στραβό. Mm -hmm. Από τη του ψαρού και μετά και μέχρι τώρα καλυπωρεί τη χώρα. Λοιπόν, μου, ο πρώτος που άκουσες πάλι θα βρήσω να πούμε, ήταν η Σαμαράς. Ο επόμενος, κατάλαβες, του δείξει του χέρι να πούμε, σαν να λέμε έτσι. Ο Μπαλντάκος... Είναι λέει αντικουμοντιστή να πούμε και γιατί να το κρύψουμε ενάλλωστε και τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι φασίστα. Βγήκε δε και είπε α πούμε τώρα μην σε βάζω το απόσπασμα και σε κουράζω. Είπε να πούμε ότι φέρθηκε έτσι ο γιο μου. Ξέρει που τη πλάκουσε εκεί στη Βουλή κάτι χρυσαυγή τη και τέτοια. Είναι λέει ο ΟΙΚ. Οι ΟΙΚ δεν είναι όπω οι απλοί άνθρωποι να πούμε. Οι κανονικοί. Κατάλαβε. είναι διαφορετικοί λέει παιδί μου. Έτσι. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι να πούμε αυτοί. Και ο γιο του Μπαλντάκου είναι διαφορετικό, προφανώ. Και ο Μπαλντάκου είναι διαφορετικό. Να το πούμε. Κανο... Αυτό, δεν ξέρω τώρα, είναι κανονικός άνθρωπο, δεν είναι, γιατί δεν ξέρω αν είναι κιόικ, δεν το γνωρίζω αυτό. Ή αν υπήρξε κάποτε κτλ. Τέλο πάντων, ακροατάκομαι, όπω καταλαβαίνει, ζει σε μία σύγχυση. Νομίζει ότι υπάρχουν φασίστε. Δεν υπάρχουν φασίστε του υπο Υπουργού. Όπου κοιτάξει γύρω του αυτό, δεν αζεί, βλέπετε τίποτα. Κοιτάει εδώ, κοιτάει εκεί. <ΚΡΟ> Κοιτάει από την μια μεριά είναι ο Μπαλντάκο. Κοιτάει, δεν βλέπει φασίστα. Κοιτάει από την άλλη μεριά είναι ο Άδουνη. Δεν βλέπει φασίστα. Κοιτάει πιο πίσω, βλέπει το Βορύδι. Πάλι δεν βλέπει φασίστα. Κατάλαβε. Κοιτάει του γνωστού του φίλου του να πούμε εκεί πέρα. Κάτι τύπη, κάτι έτσι, κάτι αλλιώ. Τίποτα. φασίστες δεν βλέπει ακροατάκο μου. Θα μου πει, είχε και το πρόβλημα με το μάτι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Αν υπήρχε φασίστα, θα τον έβλεπε. Λοιπόν, Ακροατάκομ, για να ξέρουμε περί τίνου πρόκειται και τι συζητάμε, θα σου πω το εξή. Θα ξεκινήσω να πούμε από το διάλογο αυτόν που μπορεί να μην το είδε το βίντεο, ειδικά άμα βλέπει τηλεόραση και τέτοια. Κατά πάσα πιθανότητα δεν το είδε. Και αν το είδε, δεν πολύ κατάλαβε και τι έλεγε Ακροατάκομ, έτσι. Λοιπόν, θα σου διαβάσω το διάλογο από το βιντεάκι εκείνο που παίχτηκε, το οποίο. Μας ήταν μια ε, ευγενική προσφορά Του κυρίου Κασιδιάρη Λοιπόν λέει ο Κασιδιάρη τώρα ρασιλό το διάλο. Όταν ε, καταρχήν Όταν βγήκα εγώ Τι έπαθε ο Σαμαράς μπορείς να μου πεις Λέει ο Μπαλντάκος. Ήταν στην Αμερική τότε Ναι ήταν στην Αμερική Αλλά εγώ έχω μάθει ότι έπαθε εγκεφαλικά Λέει ο Μπαλντάκος Σοκκηδαίος Χαμός έγινε της πουτάνας Θέλει να πει δηλαδή Τα πήρε στο κρανίου σαμαρά. Γιατί είχε βγει να πούμε ο Παναγιώταρος νομίζω με τον Κασιδιάρ, τη είχε αφήσει να πούμε ο Ισαγγελέας τη Τσιλικάνη, τη ελευθέρωσε και τρελάθηκε, τα πήρε στο κρανίο Σαμαράς μαρά που αφήσανε τα παιδιά να πούμε. Λοιπόν, και λέει: Χαμό έγινε, λέει ο Βαλντάκο, τη Πουντάνα. Δεν μην πήρε εμένα, του είχα πει ότι αυτά που κάνει του τα είχα πει. Δεν θα μου έλεγε εμένα για αυτό το πράγμα. Πήρε του άλλου δύο και του γάμισε τα πρέκια. Του Ναθανασίου και του Ονδένδια. Με κοροϊδέψατε με, δουλέψατε Τι είναι αυτά τα ξεφθυλίκια Γιατί είχε κάνει την προηγούμενη μέρα Δήλωση στο Αμερικάνικο Σιωνιστικό Συνέδριο Ότι τελείωσε Τους έδεσα Τους έδεσα, ε, του, τους έδεσα γεια σας. Και την άλλη μέρα βγαίνετε εσεί. Αυτά λέει ο Μπαλδάκος, έτσι Πρόσεξε τώρα Τι λέει ο Μπαλδάκος, Ότι Ο Σαμαράς Είχε λάβει μέρο σε ένα σιωνιστικό συνέδριο είναι ψέμα αυτό? Όχι. Δήλωσε κάτι τέτοιο εκεί πέρα ο Σαμαράς» Προφανώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει το ενδιαφέρον το που καταλαβαίνει, έτσι. Διότι να πούμε και ο Σαμαρά, επειδή τη λέσχει Μπίλντεμπερ, και να, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε προατάκου μου. Λέει ο Γασιδιάρη, με του ανακριτέ που μα αφήσανε εκεί στο ετοίμαχο στάδιο, τι έγινε, γιατί του γυρίσανε κολοτούμπα μετά, Αφού το αφήσανε μας, μετά που πήρανε τσάι, του γυρίσανε κολοτούμπα. Λέω ο Μπαλντάκος, σας αφήσανε για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Το <Χα, χα, χα, χα. του γέλιο είναι ειδικό μου έτσι. Λοιπόν, ναι, ωραία, δεν υπήρχε τίποτα. Μπαλντάκος, και δεν τους πήρε κανείς τηλέφωνο να τους πιέσει, γιατί του θεωρούσαν όλοι αυτονόητο. Όλοι θεωρούσαν σαν δεδομένο. Ε, τι θα κάνει ο ανακριτή. Ο ανακριτή όμω δεν είχε κανένα στοιχείο. Κανένα. Επιμένει ο Μπαλντάκο. Κράτησε το αυτό ακροατάκτο μου, έτσι. Που λέει ο Μπαλντάκο ότι ο ανακριτή δεν είχε κανένα στοιχείο. Λοιπόν, λέει ο Κασιδιάρη. Ούτε για του άλλου είχε όμω. Λέει ο Μπαλντάκο. Μα με του άλλου ήταν κάνει την κίνηση στο τηλέφωνο και τηλεφωνική συνομιλία. Δηλαδή ότι και καλά του έχει πάρει να πούμε μεγάλο. Κασιδιάρη, ποιο την έκανε τη ζημιά εκεί. Ε, Μπαλντάκου και οι δύο, Κασιδιάρη, δεν διασαθανασίου, Μπαλντάκου, ποιο άλλο να του κάνει. «Κι τι λέει ο Σαμαρά για αυτά, έχει συνέστηση του τι γίνεται, απαντάει ο Μπαλντάκου, όχι στην αρχή δεν είχε, τώρα όμω που είδε το αγκάλου, αυτό νόμιζε, σαν μεγαλοαστό που είναι, ότι όλα αυτά τα τρομερά 2% μου λέει θα πάνε. Εννοεί για τη Χρυσή Αυγή ότι του είπε ο Σαμαρά. Του λέω εγώ, λέει ο Μπαλδάκος εγώ σου λέω 20% θα πάνε μου λέει είσαι μαλάκας Το είπε ο αρχηγός αυτό τώρα δίτσι μεγάλος λοιπόν τι λέει εδώ πέρα δηλαδή ο μπαλντάκος είναι το δεξί χέρι του Σαμαρά αλλά δεν είναι φασίστα ο μπαλντάκος αλλά αποκαλεί τον αρχηγό του μεγαλοαστό δηλαδή αυτός τι είναι μεγαλοφασίστας ρωτάω δεν ξέρω συνεχίζουμε και ποιο του είπε να τα κάνει αυτά Λέει, απαντάει ο Μπαλντάκου. Πρώτα απ' όλα φοβάται για τον εαυτό του. Επειδή εσύ τον κόβετε από το να έχει προβάδισμα από του ΣΥΡΙΖΑ, κόβει ψήφου εντάξει, είναι λογικό. Και επειδή του κόβουμε ψήφου, δηλαδή θα μας βάλει φυλακή. Μπαλντάκου, το Μπούστη, απίστευτο πράγμα. Απίστευτο. Κασιδιάρης Και αυτά που είπε ο αυτό είναι σίγουρο αφού το έκανε την εβδομάδα που θα πήγαινε εκεί. Κασιδιάρης. Η Μπουτζαμάνη, αυτή τώρα, είναι η πρόεδρο του Αρέου Πάγου, η Μπουτζαμάνη ακολουθάτα, ακούμε, έτσι. Η Μπουτζαμάνη, αυτά τα πράγματα που έκανε, που εγώ πράγματι είχα τι πληροφορίε ότι ήταν δεξιά και με το γράμμα του νόμου, κάνει το σταυρό του Μαλντάκου. Ρωτάει ο Κασικιάρη. Θυγούσα? Μαλντάκου, ναι. Πώ θα έκανε αυτά τα έσχημη του Βουλιώτη και με το στήσιμο αυτού του πορίσματος Μαλντάκου, την πείσανε ότι είναι παγανιστέ, οι δουλουλάτρε, ναζί και ότι είναι αντίθετοι με χριστιανισμό. Κασιδιάρης και ποιο την έπεισε για αυτά τα πράγματα Μπαλντάκος, ο Αθανασίου και δένδια. Λοιπόν άκουα ακροατάκο μου Οι χρυσαυγίτες δεν είναι οι παγανιστές Δεν είναι δολολάτρε, δεν είναι ναζί Δεν είναι αντίθετοι με τον χριστιανισμό <laughs> Απλώς πρέπει να διαβάσεις τα περιοδικά τους και τα κείμενά του, έτσι Λοιπόν του κερατά να πούμε από όλα αυτά Και μπάση περιπτώσει να πούμε ότι νεοπαγανιστές Και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά είναι όλα αυτά τα φασιστικά κατά κάθια να πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει ο Κασιδιάρη, να πα στον εισαγγελέα και να πεις ποιοι έστησαν όλη αυτή τη σκηβωρία. Ότι ο Αθανασίου έδωσε εντολή στον Μπουτζαμάνι, ότι ο Σαμαράς είχε δώσει εντολή στον Αθανασίου και όλοι αυτοί να πάνε να δικαστούν. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπο αυτό πρέπει να κάνει. Βαλντάκου, άμα του κάνω αυτό τώρα. Θα κάνει προκατακτική εξέταση μισή ώρα και θα τη βάλει στο αρχείο. Σώπαρε Μπαλντάκου, θα κάνει το ο πράγμα Ε όχι ρε, δεν το συνηθίζει. Λοιπόν, λέει ο Γασιδιάρη, λε ε, ε Μπαλντάκου. Ε, βέβαια, με κυβέρνηση Σαμαρά θα το κάνω. Σε ποιον εισαγγελέα θα πάω. Εισαγγελέα η εισαγγελέα είναι η ίδια η Θα πάω να καταγγείλω την Κουτσαμάνη στον εαυτό τη, Γασιδιάρη. Πώ μπήκε η κουτσαμάνη αγγελέα του Αριού Πάγου, αφού είναι από το ίδιο χωριό. Άρα τώρα ξεπληρώνει το γραμμάτιο. Ναι, είναι από το ίδιο χωριό. Δηλαδή, δεν είναι από το ίδιο χωριό, είναι από απέναντι χωριά, έτσι, αλλά έχουν μπει στον ίδιο διαγωνισμό. Είναι συνομήλικοι σχεδόν, είναι συντοπίτε, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε. Αυτό λοιπόν, ακροατάκο μου, είναι ο διάλογο μεταξύ Κασιδιάρη και Μπαλντάκου. Λοιπόν θα, θα πούμε πράγματα διάφορα στην πορεία, Λοιπόν αλλά πρέπει να σε πω ότι ζήσει ένα ψέμα ο Σαμαράς Αποκλείεται να πήρε τηλέφωνο Θα σε τον βάλω τώρα σε μια συνέντευξη που έχει δώσει Σε ένα άλλο παιδί της λέσχης Bilderberg να πούμε Δεν, δεν είμαι και σίγουρος τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν ε. Πρέπει να είναι αυτός να πούμε Τέλος πάντων θα, θα ακούσουμε Μπορεί να καταλάβω ποιος είναι, μπορεί και όχι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει, τι λέει ο Σαμαράς. Άκου προσεκτικά, ακροατάκο μου, τι λέει ο Σαμαράς αυτή τη συνέντευξη. Εγώ είμαι εδώ πέρα 15 μήνες, ελέγχω τη δικαιοσύνη. Α σου το πω έτσι. Ναι. Μπορούσα να κάνω τηλέφωνο και να πω παρακαλώ, πείτε τους να τους κρατήσουνε. Ναι. Είδατε δεν συνέβη αυτό, τουλάχιστον στην αρχή. Ναι. Εγώ στα Αμερική βρισκόμουνα. Ναι. Είχα το με δεν συνέβη αυτό τουλάχιστον στην αρχή, Λε. εγώ στα Αμερική βρισκόμουνα, είχατε μεταξύ φύγει. Άρα τι είναι αυτό το οποίο λέω, πήραμε, όχι το ρίσκο μα έτσι έπρεπε να κάνουμε και το κάναμε άμεσα και αποτελεσματικά. Πρόσεχη η Σαμαράκο μου, μισκήσε του καλσόν, Του ακούτε τι λέει. Θα σηκώσω εγώ λέτε, το τηλέφωνο να πάρω και να πω μαζεύτη τους κτλ. Όχι δεν το έκανε αυτό, τουλάχιστον στην αρχή. Στο βάλα και το ξανάκουσε. Επαναλαμβάνω να πούμε, τουλάχιστον στην αρχή. Δηλαδή, μετά το έκανε. Δεν τα μεγάλη, Δεν είπαμε και τίποτα να πούμε. Εντάξει. βέβαια κροατάκο μου πρέπει να σου πω ότι τα μέσα μαζικής εξαπάτησης στάθηκαν στο ύψος τους θα συμβάλλω τώρα να ακούσεις πως το αντιμετώπισαν το θέμα τα μέσα εντάξει κροατάκο μου βάλουν να ακούσεις Πρώτα απ' όλα να πω Ότι μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας Για όση ώρα κρατάει η εκπομπή Στου 210-60-42-5-41 Επαναλαμβάνω 42 541 1 Να παρέμβεις ζωντανά Ή όχι Να μας πεις τις απόψει σου Να μας βρήσεις Να διαφωνήσεις Να συμφωνήσεις να κάνει γενικώ ό,τι γουστάρι. Επίση, μπορεί να μα γράψει στο τσάτ του σταθμού, στο λύσον του Μαϊρέντιου κτλ. του Πλαδιαρέντιου ή στο θατσοτιφτέρι να πούμε κτλ. Λοιπόν, α δούμε λοιπόν πώ αντιμετώπισαν τα μέσα αυτό που συνέβη ακροατάκομου. Για πάμε. Ήξερε ο Πρωθυπουργό, αυτή τη δράση, όχι, προφανώς όχι, <στα> είχε απομονωθεί, <στα> για πολλού λόγους απολύτως. ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο κ. Μαλτάκος, είχε απομονωθεί ο κ. Ο... Μαλτάκος, και στην πρώτη ευκαιρία θα πήγαινε από την από... ο... κ. Ο... Ο... πού είχε απομονωθεί, στη λειτουργία του, πού είχε απομονωθεί, ο Γραμματέας Υπουργός, χθες υπάρχει φωτογραφία από την προχθεσμή συζήτηση, είναι δίπλα στο Σαμόρ, δίπλα στο Βενιζόλιο. Ο Σαμαρά έδιωξε τον Μπαλτάκο μετά την αποκάλυψη βιντεοσκοπημένη συνομιλία του με τον Κασιδιάρη για τη δικαστική έρευνα τη Χρυσή Αγή. Καλησπέρα σα κύριε και κύριοι ο Αντώντα. Έστειλε σπίτι του τον Θεατέω του Υπουργού Συμβουλίου Τάκι Ματάκο, μετά την αποκάλυψη συνομιλία του με τον Νίλία Κασιδιάρη σχετικά με τη δικαστική έρευνα για τη Χρυσή Αυγή. Στη συνομιλία αυτή που επέκλεψε με κρυφή κάμερα ο Κασιλιάρη, ο Παλαιτάκο εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι υπήρξαν πιέσει για να προφυλαγιστούν στο ελέγχη τη χρυσή αυγή. Ταυτόχρονα κάνει γνωστό ότι ήταν σε πλήρη αντίθεση με την γραμμή του Πρωθυπουργού για απόλυτη πολιτική ρήξη με το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ήτανε καθαρός απέναντι στη Συνσία Βγή. Δείτε έλεγε, ότι θέλετε εσείς για το, το ποιος είναι διαχείς του Μαξίμου. Εγώ σας λέω ότι από τον Αυρίλιο του 12 ο Σαμαράς ήταν καθαρός. Τώρα, για το θέμα της ανοχής του Μπαλτάκου που λέει, εγώ δεν θα πω τη λεξικάλυψη, θα πω πιθανώς μια ανοχή, δεν θα πιε... Ήτανε νομίζω δεν υπάρχει καμία Σαμαράς Λοιπόν ακροατάκο μου άκουσε πως το αντιμετωπίσαν τα κανάλια Θα σε βάλω κι άλλο να ακούσεις Αλλά εντωμεταξύ έχουμε μια παρέμβαση Από το συνεργάτη μας εδώ πέρα Του μπάνου του Παπαδομανουλάκη Του δημοσιογράφου μας Αλίτης Ρουφιάνη δημοσιογράφη Λοιπόν ο οποίος θέλει να μας δώσει μια Είδηση Γεια σου φίλε Πάνω Έλα ρε Μίτσο Για πες μου ρε παλικάρι μου τι γίνεται εδώ είμαι, εδώ είμαι και σ' ακούω και σου έχω είδηση. Για πες Τη οποία κανονικά την έχα για την Τετάρτη Για τη δική μου εκπομπέλα δεν κρατήχαμε Εντάξει άμα είσαι ακράδη τους δεν να κάνω να πω ε, δεν γίνεται δεν κρατήχαμε Για πες μας λοιπόν Τώρα για, για το κλατή Αρέντιο τώρα και τους ακροατές Ναι Υπήρξε μυστική συνάντηση Του Μυθαλολιάκου με τον Σαμαρά Μέσα στον κορυβαλό Δύο με τρεις μέρες Ούτε τρεις Μία με δύο μέρες Ναι Είχε το βίντεο δεν το ξέρω αυτό. αυτό. Αυτό που σου λέω γράφτηκε και θα το, το παίξουν στην εκπομπή. Γιατί το έχουν κάνει αργάρα τα κανάλια. Έλα ρε μεγάλα εντύπωση. Γράφτηκε σε εφημερίδα του πολύ δεξιού χώρου. Μυγχωλικά mm -hmm. δεξιού χώρου. Και μάλιστα, πώ το λένε, σαν μαρτυρία βάζει την ίδια τη ζαρούλια Ποια είναι η ζαρούλια ποια είναι η ίδια, πες μου, θυμίζει ένα. Είναι ένα κατομοιχανοδιάκου. Αμάν, είναι τηλέφωνο. Μη, μη βρίζεις πέρα, ρε, μη ε, Φύλακε. Από τι φυλακέ του Κοριδαλού τη συγκεκριμένη εφημερίδα ναι. και του ενημερώσαν ότι βρίσκεται ο Σαμαράς σε μυστική συνάντηση με τον Μηχανολιακό στον Κοριδαλό. Τι λέει η Πανούλη να πούμε, Δεν ξέρω και μάλιστα βάζουν το όνομα τη Ζαρούλια. Πήραν τη Ζαρούλια για να διασταυρώσουν την είδηση Ναι τη Ζαρούλια τα δέχτηκε όλα. Ότι συνέβη η συνάντηση. Μάλιστα και πώ μπορούμε να το ψάξουμε κι άλλο αυτό το πράγμα, Να βγάλουμε την είδηση να πούμε κτλ. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι μία με δυο μέρε μετά έσκασε το βίντεο. Το δημοσίευμα λέει ότι πρότεινε ο Σαμαρά τον Μιχαλολιάκο να αποσύρει τι υποψηφιότητε του από το Δήμο Αθήνα και άλλου κεντρικού Δήμου που δεν θέλει να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Για να βρεθεί ο Μιχαλολιάκο Ευρωβουλευτή. Δηλαδή να στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, ώστε να βρεθεί Ευρωβουλευτή. Κάτσε, ρίση, ρίση Πανούλη, να πούμε, με τα λε αυτά να πούμε, δεν τα πιστεύω ρε, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα, να πούμε. Δηλαδή είμαστε πολιτισμένη χώρα τη Ευρώπη τώρα. Είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά. Τι λε τώρα, οι πόγια, τι λε τώρα, ο Δημοκράτη Αμαράς είναι δυνατό να κάνει πόγια, τι λε στον Μηχανολιακό. Μα πέσουμε σε συνε... μια με δύο μέρε κάνει το βίντεο. Τα βρήκαν ο Σαμαράς και ο Μηχανολιακό ή τα χαλάσανε στη μερασιά και ασκάσανε το βίντεο. Αυτό πρέπει να δούμε. Να δεις, πρέπει να αναρωτηθεί ο Σαμαράς ναι. αν ελέγχει την AID και τι μυστικέ υπηρεσίε απόλυτα ή αν κομμάτι του παρακράτου έχει αυτονομηθεί όπως είναι βεβαιδεί μου, με την υπόθεση Λαβράκι. Κοίταξε τώρα, έτσι όπω με τη λες αυτό και του σκέφτομαι έτσι προχύρω να πούμε, Μη φαίνεται σαν να τα βρήκανε. Διότι μη τέτοια που θα γίνουν, α πούμε, θα αποσυρθούν οι διάφορα. Δηλαδή, μπορεί να κάνανε κάποια μηδέα συμφωνία, να αποσυρθούν κάτι τη Νέα Δημοκρατία, κάτι τη Χρυσή Αυγή κτλ. Να ελευθερωθεί ο τύπο αυτό, δεν θα βρούνε τίποτα για πάρτι του. Πάντω, ναι, δηλαδή, οι πιο πολλέ κατηγορίε απο, αποσύρονται λίγο-λίγο μετά από αυτό. Ναι, δηλαδή. Αυτό που λες να σπουδαίο, δηλαδή πολύ θα ήθελα να το το δημοσίευμα του να, πω. Μάμα το να, βρεις... πόσο να από αυτό το θέμα. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος αν τα βρήκανε, αν τα χαλάσανε και ένα κομμάτι του το εδώ και καιρό. Ε, Καλά, αυτό ε, εντάξει πάντοτε ήταν. Ναι, εσύ πανουλή, να σου κάτι. Ο Παπαντρέου, ο Αντρέα του Παπαντρέου να πούμε, αυτό που τα είχε πάρει για να έρθει εδώ κτλ. Mm -hmm. Εντάξει, δεν ήταν η Κιμαλάκα να πούμε. Με το που ήρθε, έγινε αρχηγό τη ΕΥΠ, της δεν έγινε. Mm -hmm. Έβαλε και έναν δικό του, έβαλε μετά έναν δικό του. Έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν <laughs> δεν ήτανε κορόιδο. Ξέρει να πούμε ότι πρώτα απ' όλα να πούμε, κάποια στιγμή θα το παρουσιάσουμε αυτό, ότι οι μισθοί τη ΕΥΠ, τη πρώην τέλο πάντων, οι μισθοί πληρονότησαν κατευθείαν από την Αμερικάνικη CIA. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε τα στοιχεία. Πάνω σε αυτό που λε. Ναι. Ο Μιχαλολιάκο έπαιρνε ή δεν έπαιρνε μισθό από την ΚΥΠ. Από το Φιάνο Στο ΚΥΠ. Ο πλα... Μιχαλολιάκο, ο Πλεύρη και οι ΕΝΕΚ. Ναι. η Δετήση Ναι. Ή στο πλατεία Ρέντιου. Από Wikileaks. Λάναν την Το στο Ναι. Στην Στη πλατεία Ρέντιου το έχουμε αναρτήσει αυτό. Στο Μάνεν. Μάνεν, να πούμε. Το χαρτί αυτό το Βέβαια. <laughs> <Δεν> <συζητάμε laughs> Αλλά ε, ε, πιθανόν να παίζουν και άλλα σενάρια να πούμε, τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Θα δούμε τι θα, τι θα γίνει. Θα, το, θα είμαστε από κοντά στο θέμα βέβαια, διότι έχει πολύ ψωμί. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε τυχαίο το γεγονό. Πάντω, πάντως, σίγουρα έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Έχει πολλά σκοτεινά σημεία και δεν ξέρω τι σχεδιάζεται από πίσω. Δηλαδή, μπορεί Στα να. και κάποια πέσω. κέντρα παρακρατικά να προσπαθούν να ξεπλύνουν τη θρησκεία με κάποιο τρόπο. Και αυτό παίζει. Και αυτό παίζει, αλλά μπορεί να παίζουν και άλλα σενάρια, φίλοι. Πολύ πιο κοντρά να πούμε. Θα το δούμε το θέμα. Πάντω, ε, ναι, η εκπομπή σου τώρα τι ώρα είναι αύριο, αύριο είναι Δεν έχει με αυτό το θέμα. Αύριο στις 4 η ώρα έχουμε oh. τη μαύρη λίστα με τον Άλεξ Ρόντο, τον υπαρκατάσκοπο των Αμερικάνων στην Ελλάδα. Μπράβο. Ξέρει με τη ΜΚΙΟ και όλα αυτά τα ωραία που είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. και τον ανακαλύψαν ξαφνικά. Ναι. Και μετά έχουμε ένα θέμα που αφορά τα χημικά τη Συρία, τη συναισθή ανομία στι 6 ώρα. Α, μάλιστα. Την Δετάρτη στι 4 θα ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά που αφορούν τη Χρυσή Αυγή και στοιχεία που αφορούν το παρακράτο και τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Μέσα να σε ρωτήσω τώρα στην εκπομπή για τα χημικά κτλ. θα έχουμε καμιά συνέντευξη τίποτα. Ναι, έχω κλείσει μια συνέντευξη με μια οργάνωση η οποία κινητοποιείται με έναν άνθρωπο. Μια οργάνωση που κινητοποιείται για, κατα... για να μην γίνει καταστροφή χημικών τη Συρία στην Κρήτη. Μάλιστα. Θα την ανακοινώσω τώρα, θα τελειώσει την εκπομπή στο Βλανδία Ρέντιο, στου φίλου του Βλανδία Ρέντιο. Πολύ ωραία, Πανούλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πληροφορία που έδωσες να πούμε ήταν πολύ καλή. Η εφημερίδα για να ξέρεις λίγο το νομάτι είναι η Ακρόπολης. Μια εφημερίδα του θα λέγαμε και έχει σχεδόν ακροδεξιού χώρου. Ε, βέβαια. Καλά, η Ακρόπολης πάντοτε να πούμε, ναι. <laughs> <laughs> Αυτό. Δηλαδή, δεν είναι και κανένα εντυπωλεφθέρον ότι κάποια άλλη εφημερίδα άλλου χώρου είναι καθαρά ενό χώρου τους. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Εντάξει, η Ακρόπολη να πούμε, ακροδεξιά, δεξιά, καραμαλικιά και δεσιμαζεύεται να πούμε. Και περάσει από όλα τα στάδια. Από όλα τα στάδια, ναι. Ναι. <χε> Εντάξει, ρε, φιλαράκο μου να πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά θα περάσω σε πάρουμε το τραχτηράκι να πάμε για καναούζο, να πούμε. Στο χωριό. Ωραία, καλή συνέχεια, μιλάμε αύριο. Έγινε, φιλαράκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια. Ακρουατάκου μου, βλέπει τι μα είπε εδώ πέρα ο, ο... ο... Παπαδουμανουλάκη να πούμε για το δημοσίευμα αυτό τη Ακρουπόλεου. Έτσι, για συνάντηση σαμαρά λέμε χαλολιάκου και δεν συμμαζεύεται να πούμε. Λοιπόν, θα μα τα πει τα νέα, θα του ψάξει, αυτό είναι η Ζαγάρι να πούμε. Μπαίνει από εδώ και από εκεί. Τέλο πάντων, για να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, το πώ αντιμετώπισαν τα μέσα το γεγονό αυτό με το βίντεο που έσκασε, θα συμβάλω τώρα το μέγα. Καταπληκτικό. Αν με ενσηματάκια δημοσιογραφούλι που βγαίνει το πρωινάκι και λέει δυσούλη στου ακροατάκους του ναυτάκια. Λοιπόν, άκου ακροατάκο μου του ναυτάκια να λοιπόν. πούμε, αγανάκτη, διότι άμα συνέβαινε κάτι, θα του περνάει θα του λέγανε ρεσία γυργάκι να πούμε έτσι και έτσι. Δεν ξέρει τίποτα μαυτάκιασα θα το ξέρει, ακούστε το ναυτάκια. Πια Του όδε κανεί ετολήνη να τα κάνει όλα αυτά. Πού πει κανεί κάνει αυτό, Όχι. Γιατί δεν... η Νέα Δημοκρατία, δεν η κυβέρνηση α... έχει γραμμέ. Έχει ανθρώπου. Έχει εκπροσώπους Έχει πολιτικό συμβούλιο. Δεν πήρε κανενό την εντολή να προβεί σε τέτοιε ενέργειε. Θε να του ξανακούσει ακροτάκο μου. Άκου γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό. Έχει εκείνο. Έχει τάλου. Έχει γραμμέ. Έχει αυτά. Όχι, άκουσε, το, γιατί. Ε, δε, τόσο ωραία τα λέει ο Γιώργο. Πέστε βρε Γιώργο. Καλά δεν του συζητάμε. Μπάχαλο έγινε. Δεν πειράζει Ακροατάκο μου συμβαίνουν αυτά εδώ πέρα Είναι σατανικά αυτά τα μηχανήματα Είναι νεοπαγανιστικά και τα λοιπά ξέρεις Λοιπόν Θα συμβάλλω τώρα και ένα άλλο απόσπασμα Να ακούσει ακροατάκο μου Το οποίο ε, Τέλος πάντων άκουσα του και θα το αξιολογήσεις Εσύ είμαι σίγουρος Σε εμπιστεύομαι. Καταρχά, νομίζω ότι είναι και θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Στα αναλογώ ότι είναι η μεγαλύτερη βόμβα σε επίπεδο θεσμικό και λειτουργία τη δημοκρατία. Από την μεταπολίτευση και μετά, ίσω και περισσότερο. Είναι. Νομίζω, ναι, νομίζω ναι. Γιατί είναι ένα πλέγμα αυτό που αποκαλύπτεται εδώ, Δεν είναι μία ε, συζήτηση μόνον. Είναι. Δεν είναι, είναι από μόνο του βόμβα αυτό. Δεν, πλέγμα πάντως από αυτό που έχουμε δει, ε, και αν δεν κάνει τι εξελίξει. Είναι, είναι, δεν είναι, είναι από μόνο του βόμβα αυτό δε, Πλέγμα πάντως από αυτό που έχουμε δει ε, Και αν δει κανείς σου, τις εξελίξεις Δεν προκύπτει Ακούσε κρουβατάκο μου Πλέγμα δεν προκύπτει, δε προκύπτει. Το είπε ο Ευαγγελάτος Ρωτάει είναι Είναι Πλέγμα πάντως δεν προκύπτει Έτσι το ο Ευαγγελάτος και μια και η εκπομπή περί φασισμού ακροατάκου μου να σε ενημερώσω ότι την πέμπτη αυτή που μας έρχεται τώρα την πέντε αυτή ε, ξεκινάνε οι προβουλέ του ντουκιμαντέρ φασισμός ανώνυμος εταιρεία ή φασισμός πέστου του, του Άρη Χατζη Στεφάνου του καλού δημοσιογράφου ανάμεσα σε άλλα που δείχνει εκεί πέρα και από την αρχή ξεκίνησε ο φασισμός κτλ. στην Ελλάδα πως ενώ οι Γερμανοί έχασαν τον πόλεμο και αποχώρησαν, στρατιωτικά εννοώ έτσι, είδου σύλλογοι συνεργάτε του, φασίστε, ολκής παλιωτόμαρα, ρημάλια του κυρατά κτλ., παρέμειναν στον κρατικό μηχανισμό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο και μα κυβερνάνε μέχρι σήμερα. Την πέμπτη που μα έρχεται ο Ακροατάκο μου, μη το χάσει, αυτό το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε όλοι βάλαμε να πούμε το... είναι από τον κόσμο φτιαγμένο, έτσι, η χρηματοδότησή του δηλαδή από τον κόσμο. Έδωσα εγώ 5 ευρώ, έδωσα άλλο ένα, έδωσα άλλος άλλα 5, άλλο 10, ξέρω εγώ κτλ. Και, και χτίστηκε αυτό το ντοκιμαντέρ και είναι ελεύθερο. Από την 5η λοιπόν, θα μπορεί να το κατεβάσει από το Ινδερνέδιον, να το προβάλλει στη γειτονιά σου, να πούμε, στου φίλου του γνωστού, στον γείτονα να πούμε. Περάσουν από το λαιμό, βάλτε να το δει. Είναι καταπληκτικό το ντοκιμαντέρ. Έχουμε δει κάποια ε, αποσπάσματα κτλ. Είναι καταπληκτικό και κυκλοφορεί ελεύθερα. Έτσι, Πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι όλοι αυτοί τώρα να πούμε. Ε, και αυτό λοιπόν κυκλοφορεί ελεύθερα, μόνο αυτοί θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Έτσι λοιπόν ακροατάκο μου, μη του χάσεις, την πέμπτη που μας έρχεται. Λοιπόν, να κάνω και μια δήλωση του νόμου 105, που τώρα δεν λέγεται δήλωση του νόμου 105 περί ψευδούς βεβαίωσης κτλ. Έχει αλλάξει ο νόμος, ξέρω πώς το λένε. Λοιπόν, να δηλώσω ότι δεν έχουμε φασισμό, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα τώρα, εμείς έχουμε δημοκρατία. Να σου το πω αυτό, μου, διότι τι είπε ο επίτιμος Αγέν ο Κουσμάς ο Χριστίδης, είπε ότι τρεις φορές μας ζητήθηκε να παρέμβουμε με το στρατό και μια από αυτές ήταν στην παρέλαση της 28 η Οκτωβρίου του 2012 έτσι για οποιαδήποτε να πούμε τώρα σκέψη κάνεις περιφασισμού και τα λοιπά κακώς την κάνεις, έχουμε δημοκράτη Αυτά θα συμβάλλω τώρα να ακούσεις ένα τραγουδάκι για να ξυπλύνουμε λίγο να πούμε το μυαλό μας από αυτές τις βρουμιές και τα λοιπά, το οποίο βεβαίως το τραγουδάκι που καταλαβαίνει θα είναι και σχετικό. Το χαλαγονικά Που με χιόνια και βροχέ. Να με φιλάνε Έχουν διαταγές Που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν Όσα από το στόμα μου περνούν Τραγούδια και βρισκές Και αστεία Στον καμπινέ και στην τραπεζαρία Αδέρφια μου ασφαλίτες Εσείς μόνο δικό μου ξέρετε τον μόνο Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς και παθιασμένη στον αγώνα, αφιερωμένη. Λόγια που αλλιώ θα είχαν χαθεί στα μαγνητόφωνα, σα έχουν γραφτεί. Και για ύπνο τα πάτε, τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Συνεργά Συνεργά, συνεργάτες συνεργά, συνεργά, συνεργά, συνεργά, συνεργά, συνεργά, συνεργά, συνεργά, Είμαστε η χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων 60 ετών Συμπεριλαμβανομένες και της δικατορίας Δηλαδή είμαστε χειρότεροι από την δικατορία Έτσι λοιπόν ακροατάκο μου Δεν τα λέμε εμεί. Θα λέμε ονάχους του να πούμε Και θέλω να ρωτήσω τώρα ακροατάκο μου Σκέψου του δηλαδή με την ησυχία σου Έτσι Μη βιαστείς να πούμε Δεν θέλω να με απαντήσει τώρα Το βράδυ που θα ξαπλώσει το κρεβάτι να πούμε Λέμε τώρα έτσι Λοιπόν του ναι έχει του γκασιδιάρι για τόσο έξυπνο σε σημείο να στήσει όλο αυτό το σκηνικό. Ερώτηση. Ε, για σκέψου. Ξείς το κεφαλάκι, του ναι έχει. Εντάξει, μην με απαντήσει. Ρωτάω. Του βίντεο ή τα βίντεο αυτά υπάρχουν εδώ και μήνες στα χέρια τους να πούμε. Σωστά, τάχνει να πούμε. Εδώ και καιρό. Τώρα, γιατί τα δημοσιοποιούν τώρα ρωτάω εγώ δεν ξέρω ρε παιδί μου να πούμε έτσι μας είπε ο Παπαδουμανουλάκης προηγουμένως να πούμε ο Πανούλης μας είπε τι έγραψε η Ακρόπολης και τα λοιπά συνεννοήσεις και τέτοια δεν τα ξέρω εγώ αυτό όταν ξεκίνησα την εκπομπή αυτό που σκέφτηκα όμως είναι να πούμε ότι ψηφίστηκε ένα πολύ νομοσχέδιο το οποίο ξεσκίζει πλήρως οποιοδήποτε ανθρώπινο ή κοινωνικό δικαίωμα έχει απομείνει που εξαθλιώνει πλή τους λίγους εναπομείναντες Που τα κατάφερναν μέχρι τώρα Έτσι Χαρίζεται η δημόσια περιουσία Τα αγαθά Μηρόρευμα και τα λοιπά. Σκάνδαλα Το ένα μετά το άλλο Από που να πας να πούμε Από, από τις τράπεζες Από το έτσι Από τα λιώς να πούμε Χαρίζουν από εδώ Δίνουν από εκεί Βάζουν τους δικούς τους να πούμε Γίνεται χαμός γίνεται Τι, τι άλλο γίνεται Θα σου πω τώρα Περίμενε να σε διαβάσω Ακροατάκο μου την είδηση την έχω κάπου εδώ φυλαγμένη. Λοιπόν, άκου τώρα. Διαβάζω την είδηση. Τριτοκοσμικέ καταστάσει και ανθρώπινα δράματα εξελίσσονται από το πρωί σε πολλά δημόσια νοσοκομεία τη Αθήνα. Καθώ οι εκατοντάδε ασθενεί που νοσηλεύονται σε αυτά ειδοποιούνται να φύγουν. Διότι δεν υπάρχουν πλέον γιατροί για την νοσηλεία του. Από άρθρο του Κώστα Χαρδαβέλα. Έτσι, ο Κώστας σου Χαρδαβέλα να πούμε. Δεν είναι τώρα ένα αντισυστημικό, μην τρελαθούμε. Γράφει λοιπόν, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, οι γιατροί του ΥΚΑ, που βρίσκονται στα νοσοκομεία Αγία Όλγα, Ελπής, Σισμανόγλιο και Άγια Ανάργυρη, κυρίως στο Ογκολογικό Νοσοκομείο στην Κεφισιά, τίθενται στη διαθεσιμότητα για ένα μήνα, δηλαδή όλο τον Απρίλη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει από σήμερα η λειτουργία των τεσσάρων αυτών νοσοκομείων. Ήδη από το πρωί, ειδοποιούνται οι συγγενεί να πάρουν του αρρώστου από τα νοσοκομεία αυτά που νοσηλεύονταν και μεταξύ αυτών βρίσκονται άνθρωποι με σοβαρέ καρδιακιακέ και νεφρικέ ανεπάρκειες, καρκινοπαθεί και άλλα, διότι κλείνουν όλε κλινικέ που λειτουργούν με γιατρού ε, του πρώην Οι γιατροί των νοσοκομείων καταγγέλουν τι τελευταίε ώρε ότι εξελίσσονται ανθρώπινα δράματα στου διαδρόμου και στα προάβλια των νοσοκομείων με ασθενεί που κυριολεκτικά βρίσκονται στον δρόμο και σπέβδουν σε άλλα νοσοκομεία για την νοσηλεία του. Λοιπόν. Ακου κροάτα. Αυτό που ζούμε είναι δημοκρατία Και αυτή τη στιγμή έρχεται και συμβαίνει αυτό το πράγμα Και πάνε να του περάσουν όλοι βέβαια και στο αβαβά να πούμε Ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα Άκουγα σήμερα τον πως λέγεται Μαρκόπουλος Λέγεται ένας από τη Χαλκίδα να πούμε Είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο το πρωί και έλεγε Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να πούμε Κοιτάξτε, να σε ξεκαθαρίσω, ξέρει το τι ποινιλίκι έχω ρίξει να πούμε Στου Τζίπριζα και στους δικού του, του του και τα ρέστα και στον Τζίπριζα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε πει αυτά. Παρ' όλα αυτά βγαίνει ο τύπο λοιπόν αυτός και λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, Παίρνει, ε, πιάνεται από μια αξιόπινη κακουργηματική πράξη, δηλαδή αυτό το ότι τράβηξε κρυφά το βίντεο ο άλλο κτλ. που είναι η κακουργηματική πράξη και του κάνει λέει σημαία τη στιγμή που η κυβέρνηση να πούμε πάει τόσο καλά και έχουμε το πρετογενές πεόκλασμα να πούμε και θα το μοιράσουμε στον κόσμο ε, και τώρα που θα βγούμε στις αγορές και θα βγούμε από τα μνημόνια να πούμε και κάτι τέτοιες μαλακίες έλεγε αυτό ο τύπος καταλαβαίνεις πως το χειρίζονται και βγαίνει βέβαια και ο Ιταμήλους ο οποίος λέει δήλωσή του να πούμε σε ένα σταθμό λέει σε δύο μέρε θα έχει ξεχαστεί το θέμα. Εξάλλου, λέω οι Ταμίλου, για να καταλάβει από, από ποιου είσαι περικυκλωμένο, ακροατάκομαι στο λέω αυτό. Άκου, τι λέω οι Ταμίλου. Εξάλλου έρχεται και η Σαββατοκύριακο. Σιγά μην ασχολούμαστε με τον Μπαλντάκο. Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου μαζί του. Και τι ήταν τελικά αυτό ο Μπαλντάκο. Σιγά, δεν είχε και κανένα ρόλο. Σαν δικηγόρο μπορεί να ήταν καλό, αλλά ω εκεί στην κυβέρνηση δεν είχε κανένα ρόλο. Τέλο πάντων είναι και Παναθηναϊκό οπότε δεν πειράζει καθόλου που έφυγε. Με ενοχλεί μόνο που πρόδωσε τον Σαμαρά. Τίποτα άλλο. Αυτό λέει η Ταμήλου. Καταλαβες δεν έπαιζε κανένα ρόλο ο Μπαλτάκο. Δεν ήταν το δεξί χέρι να πούμε του Σαμαρά. Δεν ήταν ο γενικό γραμματεύ να πούμε super duper τη ε, κοινοβουλευτική ομάδα του τη νιου δημοκρασία. Να πούμε τη κυβερνήσεω μάλλον όχι τη νιου έτσι λοιπόν ακροατάκο μου, άκουσε το αυτό άκουσε το αυτό του λέει ένας πολύ σοβαρός άνθρωπο. Άκουσε εκτός από τον ταμήλο, υπάρχει και αυτός που θα ακούσεις, Άκουσε το. Δεμένη με και την έννοια δεν της επιτήρησης Πότε θα αυτό Ένα λεπτό μην. ρε παιδιά. Δεμένοι με την έννοια της επιτήρησης Θα είμαστε εφόσον είμαστε μέλη της ευρωζώνης για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Για πάντα. Ακροατάκο μου, τον άκουσες τι είπε. Για πάντα, για πάντα, για πάντα. Όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο αυτός εδώ πέρα. Εν τω να επαναλάβω ότι γυρίζει δίπλα του Σαμαράς από τη μεριά που είναι ο Άδουνη, δεν βλέπει φασίστε πουθενά. Έτσι. Λοιπόν, Ακροατάκο μου, θα συμβάλλω ένα τραγουδάκι, θα το αφιερώσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστρέφω για να κάνω και την αποφώνηση α πούμε. Και γιατί νομίζω ότι λίγο αργότερα υπάρχει περίπτωση να περάσει τον νυχτερινός ο τύπος να κάνει μια εκπομπή για την παγκοσμιοποίηση Λοιπόν ας ακούσουμε το τραγουδάκι Ακροατάκο μου και επανέρχομαι Το ακροατάκομο, θυμήθηκα τώρα να πούμε, του θυμήθηκα τώρα, λέει ο Άδουν. Δηλαδή τώρα! Ε, Μαθού τι μιλέτε να πούμε. Το είπε κάποιο να πούμε, του λέει πιθανόν άνθρωποι, του λέει πέθουν για αυτούταν. Και λέει αυτό Άνθρη, πιθανόνε τόση να πούμε, αμα δεν κάνουμε αυτά που κάνουμε τώρα. Θα έκανε πιθανή όλοι, θα έκανε πιθανόν όλοι! Θα πρέπει να όλο τόση. Το καταλαβαίνει ακροατάκου ακροατάκουμε, γιατί πει φασισμό μιλάμε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την βρω Με κομπιούτερ και με κουμπάκια New Way to Drop, check, τραβ Με τσατσίκι και με σουμπλάκια ε. Εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες <Κι εγνώνα> <Κι εγνώνα> Γερμανίδες τουρίστριες που δείψανε για σπέρμα διαφωνές βρικόλακες με καλώδια στο αίμα ξεκινήκαν στο σύνταγμα από δούριο ύπο Μεγαπνούς και μελέισερ, και μ' αστιάσας τον ύπνο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την δω με κομπιούτερ και με κουπάκια New age, α ροξ εξτράσματο στο τρώνε, με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να την δω με κομπιούτερ και με κουπάκια New age, α στο κεντρώ, με ζαζίτι και με σουβλάκια δεν μπορώ δεν μπορώ δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια no, να με και με σουβλάκια δεν μπορώ δεν μπορώ δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια με και με <Πανάσημα>, Vageli Malaga, Nicho Malaga, Dagi Malaga, Nicola Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Malaga, Έτσι έχουν τα πράγματα Κρουατάκο μου Όπως βλέπεις να πούμε Ο φασισμός είναι ένα γύρο Αλλά έχουμε δημοκρατία Λοιπόν ακροατάκο μου αυ Αυτά που σκέφτομαι εγώ Είναι άλλα Δηλαδή να πω, Πέρα από το τι μπορεί να παίζετε στο παρασκήνιο Ξέρω εγώ και τα λοιπά Αν έχουν κάνει συμφωνίες Σου Σαμαράς του τον Μιχαλολιάκο Και όλα αυτά τα ωραία που μα έλεγε ο Πανουλής Θα τα δούμε αυτά τα ψάξουμε Σκέφτομαι και λέω μπορούνε να στείλουν έναν φίλιο στην Ελλάδα ρωτάω δεν ξέρω διότι βλέπεις να πούμε ότι βγαίνουν ξέρω εγώ, που λεμάνε τη Χρυσή Αυγή μετά βγαίνει η Χρυσή Αυγή που λεμάει αυτούς και τέτοια και τα λοιπά σαν να προσπαθούν να χωρίσουνε τον κόσμο σε στρατόπεδα σαν κάτι τέτοιο να μην βρωμάει να πούμε και ακροατάκο μου, δεν είναι αστεία τα πράγματα όταν αυτοί χωνούνε λεφτά να πούμε οι πράκτορε οι διάφοροι. Αμερικάνοι, Γερμανοί κτλ. Τα, τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Πρέπει να έχει το νου σου. Και θα με πει τώρα. Τι μπορώ να κάνω εγώ, ρεμπαρδούζα να πούμε. Εντάξει, έχει το τρακτεράκι σου να πούμε κτλ. Εντάξει, έχει τη λελούδο να πούμε. Και του καθηνίου εκεί πέρα, τι, αυτά, μπλα μπλα. Εγώ τι να κάνω. Λοιπόν, άκουω πρώτα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Α πούμε ότι βρήκε μία είδηση κάπου. Εντάξει, βρήκε μία είδηση η οποία καταλαβαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία. Ότι πρέπει δηλαδή να τη μάθουν και άλλοι. Παίρνει αυτή την είδηση και αρχίζει. Μα το τυπώνει σε ένα χαρτί. Μα το. Κάπου Κάπου να το έχει να πούμε. Είναι ένα βίντεο κτλ. Α του μοιραστεί με του φίλου σου. Έχει. Φατσουτιφταίρει. Στο φατσουτιφταίρει να πούμε. Α πάει να χτυπήσει την πόρτα του γείτονα. Έλα γείτονα! Έλα, σι έχω το χαρτί αυτό που πληρωνόταν ο Μιχαλολιάκος, να πούμε και ο και τα λοιπά, που πληρωνόσανται από την Εύρε. Ναι, το έχω, να πάρω το. Επίση, έχω το χαρτί να πούμε που είχε πάρει τα φράγκα από το Ροκφέλλερ να πούμε ο Παπανδρέου ο Ανδρέας, που είχε έρθει να κυβερνήσει την Ελλάδα και έγινε μέσα τι συμφωνίε. Πάρτο, διαβασέ το, δεν τα λέω εγώ, να το, εδώ είναι. Και ό,τι, ότι, ότι είδηση μπορεί να βρει που νομίζει ότι θα βγάλει τον άλλον, θα τον σηκώσει τον καναπέ. Να του, να του τη δώσει. Και πρόσεξε, όταν λέω να σηκωθεί από τον καλαπέ, δεν εννοώ να πάει να βγει στο Σύνταγμα, δεν και καλά, να πλακωθεί με του Πρετοριανού, να στήσουν αυτή κανένα σκηνικό, να πούμε τύπου Ουκρανίας και να γίνει τη κοινή γυναικώ τη συγκλειδουμένη του στο σιδηρούν κυγκλίδομα τη πουτάνα του Κάγκυλο. Δεν εννοώ αυτό, ακροατάκο μου. Εννοώ ότι αν έχει έναν κόσμο ενημερωμένο, δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορούν να συμβούν. Πήγα να πούμε χθε, μπαίνω σε ένα μαγαζί να πούμε, με πιάνουν. Αλλιά, ε, ρε Πού σου είναι Πού είσαι εδώ να πούμε, εδώ στο χωριό? Εδώ στο χωριό, λέω. ψηφίζει. Εδώ ψηφίζουν. Θα με ψηφίσει, μου λέει. Σε δημοτικέ εκλογέ και τέτοια. Λέω, να σε ψηφίσω. Γιατί? Λέει, με... Στο συνδυασμό. Τσακ σκαϊμί να πούμε και εγώ ψήφισα ο δήμαρχο δίπλα. Έλα μου λέει, τι κάνει να πούμε μη τσάρα, να πούμε κτλ. Λέω... Δεν μιλέτε ότι Ούτι η οι... Οι δήμοι, να πούμε τη Ελλάδα Σε γερμανική εποπτεία το ξέρετε... Εε δεν έβαλε το Α το ξέρετε... Το έχετε πήρε στον κόσμο ρε καθήκια να πούμε... Ε, ναι, ναι. Τα μασάγανε δεν είχαν τι να πούνε... Λέω... Πρώτα απ' όλα να πούμε, θέλετε στον κόσμο την αλήθεια και μετά ζητάτε την ψήφο του. Θα σα πάρει και θα σηκώσει ρεμάλια, μην τολμήσετε να περάσετε από το κουράφι να πούμε, ή απ το καφενείο ή από το σπίτι, θα σα πατήσω με το τρακτέ, θα σα βγάλω τα ζουνιά να πούμε. Τα πήρα ενδοκρανιακό, ακροατάκο μου. Τα μαζέψανε, κοτούλες μιλάμε, έτσι, κοτούλες Λοιπόν, να ενημερωθεί, ακροατάκο μου. Και μόνο αυτό, να ενημερωθεί. Και να ενημερώσει και το γειτονά σου, το φίλο σου, του κολλητού σου να πούμε. Και του ξεκολλητού σου, δεν έχει σημασία. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν, Ακροατάκο. Μην κοιτά που ακόμη να πούμε έχει σοδιά το χωράφι σου, σε λίγο δεν θα έχει χωράφι. Σε λίγο δεν θα έχει σπίτι, Ακροατάκο. Μόλι ακούσει τι θα σε ζητάνε για το σπίτι, να πούμε, θα συζητάνε κανένα 200 άρι το μήνα, να πούμε, ενίκιο, θα συμφύγει του κλαπέτου να πούμε. Λοιπόν, αυτό θα κάνει, Ακροατάκο μου. Προτείνω. Άμα έχει καμιά καλύτερη ιδέα, Μπορεί εδώ πέρα να μα στείλει στο σταθμό να την κοινοποιήσουμε όπου μπορούμε. Σ' αρέσει καμιά εκπομπή από αυτέ που κάνουμε, βρήκε καμιά πληροφορία καλή. Μοιράσου ότι την εκπομπή να πούμε, από εδώ και από εκεί. Δεν υπάρχει copyright εδώ πέρα, copyright υπάρχει μονάχα. Θα πάρει την εκπομπή να τη μοιράσει όπου μπορεί να πούμε. Εντάξει Ακροατάκο μου, έλα να μη σε πρίζω άλλο. Να σου πω ότι οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη. Του λέει και η Πάτι Σμίθ που θα συμβάλλω τώρα να ακούσει. People have the power. Εντάξει Ακροατάκο μου, θα σου κάνω πολλά πολλά φυλάκια. Η λελούδο έχει βγάλει να πούμε σπυριά μου, περιμένει Εντάξει, σ' αφήνω και όπως είπαμε Του νου ε... That's fine